Νίκου Τσιφόρου «Τα παιδιά της πιάτσας» Διαβάζει ο Γιάννης Μποσταντζόγλου Μουσικές τήξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος <Τι> Τεχνικός ήχου Τάσος Μακασχέτας Παραγωγή του Γιώργου Ευσταθείου για το τρίτο πρόγραμμα Δε Προφούντις Βαριά που είναι η φυλακή σαν ξημερώνει η Κεριακή. Το τραγουδάει μονόχορδα και με το καμπανάτα ο ζαφύρις ο Πλέμπουρας, του Παναγή και της Αριστείας. Βγαίνουνε πασαλημένες λαρδί το καημό συνότες, περνάνε τα καγκελωτά παράθυρα, γελάρουνε στο πυρωμένο τσιμέντο, καίνε και χώνονται σαΐτες στις μαύρες καρδίες όλοι μαζί. Κελιά, θάλαμοι, τις ακούνε και τις ξαναψιθυρίζνε με τη σημασία τους. Βαριά που είναι η φυλακή, σαν ξημερώνει τούτη η Κυριακή η μεγάλη, η ατελείωτη, η ζεστή, η ανιάρη, κρέας στο συσίτιο, εκκλησία της για περίπατο και επισκεπτήριο, κλειστό λόγω εορτή. Πόπερ μάγκες μου, να, τη φουντάρουν όλοι στο θάλαμο ύστερα από τα πρωινά τους καθήκοντα, έχει πει και ο παπάς ένα λόγο πεντάρικο περί μεγάλη συγνώμη και ο Θεός συγχωράει, σχωράει ο Θεό και οι ανθρώποι που κάνουν τον εξυπνάκια δεν σχωράνε ποτέ τους. Διότι παπάς είναι τη δουλειά του κάνει κι αυτός Πάσα άνθρωπος κάτι κάνει σε τούτο τον το δουλειά να τα οικονομήσει Ποιος του λέει όχι Βλασιμάνε και οι δεσμοφύλακε που είναι βάρδια κυριακάτοικα, τους παίρνει μουργέλα, τους κάνει δροτσίλα η στολή, κέφια δεν έχουνε, έχει στο διάλο εδώ μέσα που κλειστήκαμε με 1800 ατομήνα οργανικά, και όλο είναι μεταξύ τους περί αύξηση και περί αγάδηση δουλειά. Σημασία δε δίνουνε την Κυριακή στον κρατούμενο. Δεν έχει βλέπεις και δέματα, τίποτα δεν έχει. Μόνο από όξω παίζουν μπάλα τα παιδιά, γυρίζουν με νικιασμένα μοτοποδήλατα τα παλικάράκια και τουρλώνουν τα στίφια τους στα κοριτσόπουλα στου σκιου του πεζοδρομίου. Πετάνε κοιμήγε. Στο θάλαμο έχουν κουτουκιάσει στο τσαρδάκι του όλοι οι πάντε. Άλλο θυμάται την μάνα του, άλλο την κόμενα, άλλο που πάγαινε στο μεγάλο πεύκο με μπού σκορδάτο στο χαρτί τι Κυριακέ καλοκαίρια. Οι πιο ψημένοι έχουν ανάψει στη ζούλα μια φουντανέλα. Βάλανε τον πιτσιρή να φυλάει τσίλε, τη φουμάρουν έξυπνα και ωραία. Να κάνουν γκλάβα καθαρή. Ψιλοπαίζουν και με ζάρια φτιαγμένα από πράσινο σαπούνι, κάτι πεδάκια μανιακά. Τους εργιανάνε μπανιστήριος ή τα χάσανε, και περνάει η ώρα στην κλεψίδρα της Ανίας, μέχρι να πλακώσει με σημεράκι να βαρέσει η ωρα στην της μεχρι Να πλακωσει με να βαρεσει συσίτιο, να παρουνε το παλιό βοηδό με το μανέστρα και να καταυχαριστηθούν ελαστιχόμασα. Γύρω από το ζαφύρι το μπλεμπουρα έχει ανοίξει και ο καημό, το αχβάχ, το αλίμονο και έχει κουρδίσει μια τζούρα ένα τόσο δάμπα γλαμαδάκι της ο και το λαλάι. Βυζαντινή μουσική, δικά του τα λόγια, που λένε όλα περί την αδικία τη κοινωνία και περί τους ευδάδε όλου, όσου περιμένουν τα δόλια, τα ανθρωπάκια, τα ταπεινά και τα τίποτα που την πιστέψαν και πέσανε στην κλαβανή με τον όφη. Είναι τρει ιστορίε γύρω από το ζαφύρι, τρει ιστορίε ανθρώπινε που ζυμωθήκανε με χαρουπάλευρο από μεγάλο πάθο και από βάσα. Τι έχουν πει μέχρι 30.000 φορέ ο καθένα του, έτσι σιγά ήρεμα, σταράτα, με τη γλώσσα που ξέρανε και όλο τη ξαναμασάνε σαν την κατσίκα το χόρτο τη δευτερη δόση καθώς ως τη φυλακή όσο το λες ο γκαημός σου στον άλλον τόσο θαρείς ότι του δίνεις κομμάτι από το βάρο σου το οποίον μπορεί να το ψηλοτραγουδάει τώρα ο Γιάννης ο Τσάρδας αλλά πάλι ολογυρίζει ρόκα την ιστορία του μέσα στο μυαλό του και την ξαναζεί ποτέ να περάσουν τα πέντε του και να βγει να την πιάσει κι από την άφηση Τι ήταν ο Γιάννης ο Τσάρδας Νάμουε Κολοκύθα ήταν από κείνα τα μαγκάκια τρίτη διαλογή Που χουσουμάδουνε παλικαριά και δεν πιάνουνε δέκα δεκάρες καζάν τυρμπή στο βάθος τους Έλαγε το λοιπόν να μπλέξει με μια γκωμένα φοφό όνομα, Που αρμένιζε βαθύ μα και είχε στο μυαλό τρεις πιθαμές πάνω από το καπέλο Ωραία ήτουνε από την Κέρκυρα καταγωγή και τον έπιασε αμορόζο το Γιάννη Και το ξηγιότανε ότι δούλευε τάχατε σηκονόμο σε ένα κόντι το σπίτι. Και ο κόντε πολύ τη γουστάριζε. Μέχρι που ένα βράδυ την πήρε κοντά του και τη είπε: Αφέντρα μου και κυρά μου. Αλλά αδερφάκι μου με του δυνατού πολλέ φιλίε μην κάνει. Καθώ όπου να θα σε ρίξουν άμα δεν σε έχουν άλλο ανάγκη. Και ο κόντε μια μέρα των μερών τη βαρέθηκε. Και την έβαλε στο παπόρο να τη σήλει στην Ελλάδα. Έτσι τη λένε την Αθήνα στην Κέλγηρα. Έπεσε το λοιπόν στην πιάτσα η φοφό και που σε πονεί και που σε σφάζει. Ο Γιάννης ο Τσάρδας δούλευε με ροκάματρο να σχεδιάζει κάτι έπιπλα της μόδας καθώς είχε τελειώσει της Βιτανίδιο. και ήταν καλός τεχνίτης και μόρτις από τους φήμους. Δεν είχε κάνει ο άνθρωπος τίποτα από τα πονηρά, αλλά τ' η μαγιά και κατέβαινε αματάχε όπου λάχαινε ποδόγυρος και τα χάλαγε καλά το παιδί Οι γυναίκες ήταν η αδυναμία και εκεί γύριζε ο Μπούσουλάς του να κάνει. Πέφτει το λοιπόν γεμάτο στη φοφό, τζόγια μου, ψυχή της ψυχής μου, αμόρεμίο. Τρώει κάτι ξεγυρισμένα λουκιά που του χάλασε βιτρίνα. Και επειδή να πούμε δεν το γουστάριζε να τη βλέπει να δουλεύει τα ταχυδακτυλουργός με τους άντρες, της κάει την παραμύθα. Να ζήσουμε υπάρχουν, δεν έρχεσαι να κάνουμε γεζή Απάντηξε «Να σκεπτό» η φοφό, Γάζωσε τι είχε να γαζώσει πεντέξι μέρες και μετά πήγε με τα ασέα της στο δωμάτιο ο Αγιάν κόλλησε χαρτιά στον τίγο, το κούπλιασε και άρχισε, θέλουμε τούτο, θέλουμε εκείνο φέρε και φέρε, τον στράγγιξε το Γιάννη το Φουκαρά Κι όλο που ο Παναγιώτη είχε γκόμενο κοντζάμου πόντε όλο γύρευε τέτοια κι αλλιώτικα έπεσε στη μικρή κλωστή ο άνθρωπος, δανεικά κι αγύριστα, τ όπου η Μέρα του κάνει εξήγηση η κυρία. «Ζωή είναι αυτή η συγκεχνή άνθρωπος. Και τι να κάνω» mm -hmm. δεν είπε τίποτα η Φοφό, αλλά άφησε να περάσει η άψα και του ξανάριξε τη ζαριά. «Έχω ένα ξάδερφο, Πίπης, στο όνομά του, ο Περσέλνικός κόσμο στο εξωτερικό». Και... Λέει ο ξάδελφος Πίπης το όνομα «Με την τέχνη που έχεις, άμα και πάμε στον Καναδά θα βγάλουμε του κόσμου τα όμπολα». Για να πας τεινά στον Καναδά θέλει και τα ναύλα του. Και τόσα δεν υπήρχαν και ξαναλέει η Φωφό. «Η κάσα στη φάμπρικα». Τώρα πώς έγινε και ψήθηκε ο Γιάννης στην άλλη φτιάξη. Παρασκευή βράδυ το λοιπόν γεμάτη η κάσα γιατί θα κάνανε πληρωμές στο Σάββατο κρύφτηκε μέσα στην ξυλία και ψηθηκε ο γιαννης στην αλλη φτιαξη παρασκευη βραδυ το λοιπον γεματη η κασα γιατι θα κανανε πληρωμες στο σαββατο κρυφτηκε μεσα στην ξυλια και έφυγε. Και τη νύχτα ξεμπουκάρισε από την κρυψόνα του και πήγε στην κάσα. Άνοιξε με ένα σκαρπέλο καθώς ήτανε και κάσα μάπα και χαίρωσε το παραδάκι. Τρεις με ρώματα, ιτούνε με όλη την ίσπραξη του, φοφού του. Τα πήρε να τα δώσει του πρίπη να τα κρύψει μέχρι να κανονίσει τα χαρτιά, πήγε και καθαρός ο Γιάννης στη δουλειά το πρωί, είχε μπει η δίωξη και έκανε έρευνες. Δεν βρήκανε τίποτα και ψάχνανε μέρες 20. Αλλά οι κύριοι τη ασφαλείας είναι μυστήριοι και την ανθίζονται την πονηρή. Τη μέσα. Το, λοιπόν, μέσα, το κορόιδο Γιάννης μέχρι που γυρίζει ένα βράδυ σπίτι του, άφαντη φοφό. Τρέχει, κάνει, ράνει, μαθαίνει ότι ο Πίπης δεν υπαρχει παραβιαση τη δουλεια την εχει κανει ανθρωπος απο μεσα ψαχνανε το λοιπον τον ανθρωπο απο μεσα το κοροιδο Γιάννη αξάδερφος, Γκόμενος ήτουνε και μαζί την κοπανίσανε για το εξωτερικό. Πάνε 132 χιλιάρικα, πάει και η αγάπη. Πάνω στη μαυρίλα του έρχονται και τα παιδιά της ασφαλείας. Γιατί κύριε κάνατε τέτοια φτιάξη. Εγώ, περάσε να πούμε με δυο κουβεντούλες εμπορικές. Τα έφτισε ο Γιάννης, λέει ο πρόεδρος που δεν ήξερα που έρωτα και από καήλα. Πεντέμιση έτη. 5 ,5 έτη. 286 Κυριακές αυτές. Κι φοφό Ποιος ξέρει που να είναι Το τραγουδάς και σε καίει. Βαριά που είναι η Κυριακή Βαριά που είναι η φυλακή Το νιώθηκε ο παμινώντα ο Άμπουρας Λες και φτιάξαν ένα βρόχο Με τη μονή χορδί της Τζούρας Να τους σφίξουνε την καρδιά Τι φταίνει ο Παμινώντας περικαλό Ήξερε τίποτα ο Άμπουρας από πονηριές. Είχε μια βάρκα κατινίτσα τ' όνομα και έλεγε άμα το ρωτάγανε επάγγελμα λεμβούχος. Την ήκιαζε το λοιπόν τη βάρκα και χρυσοδουλιά έπεφτε το καλοκαιράκι. Ζευγαράκια και ρομαντικοί. Τι ωραία που είναι η θάλασσα τέτοια. ζωή, Τάπινε, τα γλένταγε. Κανένα δεν είχε στον κόσμο μήτε υποχρεώσει, μήτε τίποτες. Ζήκε καταπέραμα μεριά ένα ταβερνάκι η ζωντοχύρα και τη σορόπιαζε Αλλά σημασία δεν του δίνει η ζωντοχύρα Μεγαλοπιανότανε και ένας γκόμενος με κούρσα και σκιστό σακάκι της έκανε πάσεις <Και> Παίζει τώρα το γραμμόφωνο κάτι κομμάτια να σε κάνουνε άλογο Παίζουνε και τα φώτα στα νερά τα ήσυχα Έχει κατεβάσει η σαμενάμιση κιλό ρετσίνα το καθημερινό του παμινώντα. Και στέλνει 200 γραμμάρια ψηλιάτικο από πάρτι τη Ιζοντοχήρα με τα μεζέ έξτρα. Έχει γούστο συλλογή και οπαμινώντα ο άμπουρα. Και μετά το ζήγιασε. Και γιατί, νέο είμαι, καλό είμαι, μουστάκι έχω, γιατί να μην με γουστάρισε. Σήκωσε το ποτήρι εις υγιέζας, του χαμογέλασε η ζωτοχήρα από τον πάγκο της, τάπιε, έφυγε με ψηλοτράγουρο στο στόμα, το άλλο βραδάκι να σου πάλε στο μαγαζί. Ήρθε μπρατσέρα κουνιστή η λεγάμενη, κάθισε δίπλα του, «Κι θα πάρετε» ξελιγώθηκε ο παμινώντας και του φέρανε καραβίδα αυγωμένη με λαδολέμον, πλούσια πράγματα. Κι δά το λοιπόν που ψηγιόταν οι σκαραβίδες με όρεξη θαλασσινή Να σου την κεδακρίζει η κόβελ Τον Παμινόντα τον έπιασε λόξυγας Γιατί μάνα μου, με του παρδόν δηλαδή Αμολάει τα λούκια η μαντάμι και Και κλαίει μημοσυνάτα Όπερ δηλαδή την πλάκωσε η εφορία και της έβγαλε λουρίδα Και δεν έχει να τα πληρώσει, θα το κλείσει το μαγαζί Τον Παμίνο τον έπιασε το άλλο του Να πουλίζω τη βάρκα δεν έβγαινε τίποτα με τη βάρκα και είχε ένα συγγενή πολύ πλούσιο. Με δική του κούρσα θα τον έχετε ειδωμένο, έρχεται καμιά φορά. Συγγενή σου είναι ο κύριο, βεβαίω και εξέματο. Τούτος ο συγγενής μετρητά δεν είχε, που πολύ θα αντιβόλευε, και είχε και ένα εμπόριο μυστήριο, αλλά αφήνουν τη σήμερον η φόρη των έμπορων να προκόψει το οποίο αν ήθελε να τους βοηθήσει και αυτή θα έβγαινε από τη δύσκολη θέση και τούτος ο Παμινόντας άβγαζε 40-50 χιλιάρικα να βολεύεται. Παραξενεύτηκε ο Παμίνος. Δηλαδή, να, ανάμεσα έγινε και Σαλαμίνα στα Περιστέρια θα περάσει το ποστάλε της Μασαλίας. Κατά τις 7 το πρωί περνάει να πούμε και κάποιος από το παπόρι θα φουντάρει ένα πακέτο στη θάλασσα Το οποίο άμα είναι κάποιος δικός μας εκεί και πιάσει το πακέτο θα έχει μια σημαδουρίτσα βλέ να το τραβήξει και να το φέρει Βγάζουμε το πράμα χωρίς τελωνίο και κονομάει ο συγγενής με το σκιστόζακάκι Κονομάει ζωντοχύρα την εφορία της, κονομάει και ο κάποιος να πούμε Όλα ταξηγήθηκε ζωντοχείρα, άσχετο τώρα αν μερικά. Όπω να πούμε ότι τον άλλον τον κάπιων που έκανε τη δουλειά τον που και ότι το πακετάκι θα είχε ίσα κιλά κοκαίνα του Μανχάιν, και ότι ο κύριος συγγενής με το σκιστό ήταν πονηρός. Δεν τα είπε τα τέτοια, αλλά του τα μάτια σαν να του Κι εγώ έννοια σου. Θες τώρα το κρασί, θες οι ματιές σηκώθηκε πάνω σαν τα του Ταρζάνου παμινώντα και λέει Πάω Έλαμνε ναι, αδερφάκι Από τις δύο το πρωί να φτάσει με το κουπί του στα περιστέρια Τραγούδαγε κιόλα. Χάρη και τον ουρανό που γαλάζωνε Είχε και τα ψαροσύνεργα για το πονηρό Κατά τις εφτά και τέταρτο να σου το παπόριθε όρατο Το χώρεψε για καλά με τα πονέρια του Μπλουμ έπεσε το πράμα στη θάλασσα Το ψάρεψε ήσυχα και ωραία ο Παμίνος Ξαναπήρε το δρόμο του γυρισμού Ήτανε εντεκάμιση η που άκουσε μια μπερζίνα να τους φυράει Ήρθανε κοντά, μήτε που του είπανε κουβέντα Διπλαρώσανε, πήγανε γραμμή στο πακέτο, το πήρανε Δέσανε το Παμινόντα, δέσανε την κατινίτσα Και νάσου τους στα σαρχάς για τα περαιτέρω Και διάβασαν στις εφημερίδες, συνελήφθησαν λαθρέμπολη ναρκωτικών ο οκτώ μέσα και τρία εκτόπιση, για να μάθει να τρώει καραβίδα αυγωμένη. Βαριά που είναι η φυλακή. Και για το ζαφύρι το μπλεμπουρα βαριά και ασήκωτη. Κι ας την έχει μάθει από τα μικράτα του, από τότε που γύριζε πιτσιρίζ με ένα δανει Μεγάλο ήτανε το παντελόνι και μικρή η κοιλιά του, σαν πως και ποτέ του. Το δένε το λοιπόν με μια παλιοκουρέλα και όλο να βάλει στο νου του, πως να είναι να πούμε χορτάτος ο άνθρωπος, πως νιώθηκε, πως βολεύεται. Στι ψισταριές ροδίζανε τα κοτόπουλα και έσπαγε τη μύτη το κοκορέτσι. Από εκεί άρχισε ο Ζαφίδη. Μάγκωσε ολόκληρη τη σούβλα με το κοκορέτσι και το έβαλε στα πόδια. Τον κυνηγήσανε μάλιστα και αυτό έτρεχε και κοβε με το χέρι του αγριοκό μάτια και τάτρωγε λαχανιασμένο. Σου λέει να με πιάσετε, αλλά να με πιάσετε χορτά του. Και όταν τον δίρανε στο τμήμα, ήταν πολύ ευχαριστημένο γιατί κατάλαβε ότι ο χορτάτο το σηκώνει το ξύλο πιο καλά από το νησικό. Ε, Ύστερα όλα ήρθανε όπως έρχονται Βγήκε στη μεγάλη στράτα της μαγιάς του ο Ζαφυράκος Κάτι έκλεδε, κάτι βολευότανε Κάτι μπουγάδε ξάφριζε, τα κατάφερνε, δεν λέμε Τον μπουζουριάζανε κάθε τρεις και λίγο Είχε γίνει πια το ένα του με τους μπάτσους Τον πιάνανε και γελάγανε Πάλι ρε Ζαφύρι, ε τι να κάνει. Βλέπει στρος και χωνεύεις και να ξαναφάς Σα με τη σήμερον Έκανε συμβρομιά. Ναι, αμέ. Γιατί σκεφτόταν ο Ζαφίρης έτσι και αρνηθό θα πέσει σοπάκι που θα τα ξεράσω. Πέσα λοιπόν από μια αρχή αγύριο να έχει και την υπολειψή σου ολόκληρη. Μικροδουλειέ έκανε. Για ψηλοτάρι τον είχαν όλοι. Του το σχοράγανε και τον κλείνανε καμπό στου μήνε να τρώει συσίτιο. Ένα μπιζέλι αδερφέ μου που έπιζε στο μαμούνι. Κατά βάθο το συμπαθάγανε κιόλα σαν πασκίνια. Να φάει θέλει, τίποτα παραπάνω. Κι ούτε χασικλής ήτανε καλό παιδί και καλός χαρακτήρας. Ίσέρα από το στρατό βγήκε μεγάλος πια ο Ζαφύρης και ξαναγύρισε στη μάκα την πεζοδρομή σαν. Το κονόμιο πουνάνε και τότες πέρασε από το μυαλό του η μεγάλη σκέψη. Ρε δεν δοκιμάζω και το τίμιο να δούμε πως τρώνε ψωμί τα πορόι. «Το λοιπόν είχε ένα φίλο, Αντώνης το όνομα, και ο φίλος είχε συνεργείο για τα αυτοκίνητα. Του τη ρίχνει. «Είσαι να πιάσει στουπί. Πόσα. Οκτώ κουτσουρά για τη μέρα». Έπιασε το στουπί και το μοτορόλαδο, μουτζουρώθηκε και γελάγανε η Μπάτση. «Καλά, έτσι Ζαφύρι». τον πήρανε και στο ψηλό όλη πιάτσα. «Αντε μάγκα και σανότερα να σε δούμε και δεξί ψάλτισον ο τον γλέταγε. Να κάνω μάγες, να την περάσω όλη τη ζωή μου στη στενή για να έχω να σας λέω ιστορίες Με τη θητεία που είχε κάνει στη φυλακή ήξερα να παίζει και τζουρά Και τον θέλανε η μέσα, βιρτουόζος άνθρωπος ήταν Έφτιαχνε και τραγούδια πολύ ξεγυρισμένα που λέγανε περικαρδιά καρδιά και περί τέτοια, πολύ συγκινητικά Έλεγε και λόγια να γράφουνε στις το οποίον, Φρόσω μου, σε ονειρεύτηκα τη νύχτα και μου σκέψα το μαξιλάρι από δάκρυο διότι να ξέρεις Φρόσω μου, άμα πάρεις από τη τριανταφυλιά το τριαντάφυλλο, μαραίνε τη τριανταφυλιά. Κι κόμενε στενάζα. Μεγάλες κουβέντες γράφει ο Αριστίδης απ' το κάγκελο τέτοια έκανε και τον θέλανε. Και τώρα που πιάζε μεροκάματο με τα μοτόρια και τι ζάντες, πολύ κακουκάρδιστήκανε τα παιδιά. Σου λέει, πάει, χάλασε αυτό, έπεσε σωτή. Θα μου πει οκτώ κούτσουρα τη μέρα δολεύεσαι, πώ. Άμα κάνει ρεύουλο και κουμάτο καλό, όλα γίνονται. Την γάζωνο ζαφύρι και μέχρι που του μέναν είχε εφτά, οκτώ φράγκα περιτύση. Μάλιστα. <Τι> Τώρα πώ τούλαχε ο Σαλίγκαρο η πλόρη του ζαφύρι είναι φτιάξει μυστήρια. Πούλαγε δηλαδή δέκα χρονό παιδί κουλούρια ο Σαλιγκαράκος όξω από ένα κινηματογράφο και το πιάσανε οι πολιτσμάνοι περί παρανομία. «Πώς πουλάς κουλούρια να βγάζεις παραδάκι και υπονομεύεις το καθεστώς». Και επειδή αντιστάθηκε ο Σαλιγκαρος του, τη βρέξανε πολύ του μικρού και τον σήλανε σπίτι του. «Έλα όμως που δεν μπόραγε να προπατήσει το παιδάκι λόγω που το είχαν αφαλοκόψει. Έπεσε μπροστά στην πόρτα του Ζαφύρη έτσι όπως πάει, και το πήρε ο άνθρωπος το έφερε μέσα και λέει ο γιατρός την άλλη μέρα «Ισχυρός κλονισμός και θέλει ρετσέτες». Πάει στο φαρμακείο ο Ζαφύρης, του λένε «Φράγκα 800 τόσα». Είπε λοιπόν ο Ζαφύρης να τα αφήσει να κουρεύεται, τι τον του τούτον τι κάνει ο Σαλίγαρος, ας μην πουλάγε κουλούρια να είναι νομοταγής σ'erra όμω θυμήθηκε που κι αυτό ήταν επιτσιρή και τη βόλευε σκυλίσα και τον πήρε το αλλιώτικο. Ρεσί, λέει του φίλου του το Αντώνη, έχει να μου ρίξει οχτώ κατοστάρικα. Τρελάθηκε, λέει ο Αντώνη. Ή όνειρο είδε να σου στείλω ονειροκρήτη. Λόγω το παιδάκι. Ε, και δικό σου είναι. Δικό του δεν ήτανε. Τίποτα δεν ήτανε. Ένα τζιτζικάκι του δέντρου ήταν μονάχα. Και το τζιτζικάκι είχε βαβά λόγω αβιταμίνωση. Ο ζαφύρι μου λάρωσε. Πάνω το λοιπόν που πορπάταγε και δεν έβλεπε από τη μαυρίλα του, πέφτει σε ένα κύριο έμπορα που κράταγε στο χέρι μια ματσάρα λεφτά, πολύ χαρτί. σα με 150 δράμια και πάνω. Και ήταν χοντρό ο κύριο, κοκκινούλη με τι προγούλε με τα ξύγκια του, φαινόταν αδερφάκι σα γούτο. Ο Ζαφύρι τον έκοψε. Και τότε έγινε όπω την άλλη φορά με το κοκορέτσι. Ξύπνησε μέσα του και η ιστορία του γρήγορου να συμφέρω στον ύπνο και κάνει ένα ντου μυστήριο και το βάει στα πόδια. Δεν τον πιάσανε, μήτε που τον είδανε καλά καλά ποιος ήτανε. Πήγε ο Ζαφύρης λοιπόν στο φαρμακείο, πήρε τι ήτανε να πάρει, μετά βρήκε ένα φιλαράκο που είχε χτίμα στον Πογιάτη και του κάνει «Πόσα θε να κρατήξεις στον πιτσιρή ένα χρόνο να πάει και στο δάσκαλο». Συμφωνήσανε. Εκατότωσες ταρπαγμένα. Τ' όλα ο Ζαφίρης να τον κρατήσει λέει χρόνια τέσσερα να βγάλει το παιδάκι το δημοτικό. Μόνο μη με ρίξεις, του κάνει γιατί θα μπλέξουμε τη κακομήρας. Ε, εντάξει, Ξαναγύρισε στο συνεργείο και να σου μια μέρα ο χοντρός ο άνθρωπος με τα λεφτά που έφερε ένα φιατάκι για επισκευή. Τον είδε και δεν είπε τίποτα. μόνο έφυγε και γύρισε σε λίγο με την αστυνομία. Πρώτη φορά δε μαρτύρισε ο Ζαφίρης και στον δήρανε. Γιατί άμα μαρτύραγε θα παίρνανε πίσω τα λεφτά και τι θα γινόταν αδερφάκι το Σαλιγαράκι το παιδί. Τον δήρανε το λοιπόν πολύ. Κι σέρα τον περάσαμε δικαστήριο. Έτη, 7 και κάτι λιανά. Τώρα κάθεται και την πλερώνει την ύφη. Θα μου πει τι κατάλαβε. Σα χλαμάρα υπόθεση. Ε, κύριε, άμα είσαι άντρα και κάνεις το γούσο σου... Βαστάς και το πλερώνεις Έτσι είναι Και το τραγουδάει Και το υποφέρει Και το συλλογίζεται Ας επί το χαμογελάει καμιά φορά Βαριά που είναι η φυλακή Σαν Μόνο που άμα θυμάται καμιά βολά το το παιδάκι δεν του φαίνεται και τόσο βαριά Νίκου Τσιφόρου Τα παιδιά της πιάτσας Από τις εκδόσει Ερμής Διάβασε Ο Γιάννης Μποσταντζόγλου <Συσιακά> Μουσικές δείξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος Τοσύχου Πάσο Μια παραγωγή του γιοσταθί για το τρίτο πρόγραμμα.